Κεφάλαιον Β, σελίδα 913, στίχη 1 έως 13, αποφυγή τη προσωποληψίας. 1. Αδελφοί μου, έχετε πάντοτε ειλικρινή και θεάρεστα λατήρια εις σα εκδηλώσει της θρησκείας σας, και μη συντροφεύετε με πράξεις μεροληψία και προτιμήσεως προσώπων την πίστη προς τον ένδοξον Κυριόν μας Ιησούν Χριστόν Ιησούδεμιαν περίσταση, ιδιαιτέρως δε ισου τόπου και στην ώραν της λατρείας σας». 2. Διότι εάν επί παραδείγματι εισέλθει στην σύναξη που κάνετε προς λατρείαν του Θεού άνθρωπος με χρυσά δακτυλίδια, με ρούχα πολυτελή και λαμπρά, εισέλθει δε και κάποιος πτωχός με παλιά και λερωμένα ρούχα. 3. Και στρέψετε ξυπασμένοι τα βλέμματά σας προς εκείνον που φορεί τα λαμπρά ρούχα και του είπε: «Συ κάθισε εδώ, εισθημητικών και αναπαυτικό κάθισμα». Και στον πτωχόν είπετε «Συ, στάσου κι όρθιος ή κάδισε εδώ παρακάτω από το σκαλοπάτι που πατούν τα πόδια μου». Τέσσερα «Σας ερωτώ, τι εκάμματα αδελφοί μου». Με την μεροληπτική αυτή συμπεριφορά σας, δεν δοκιμάσατε μέσα σας αμφιβολίαν και δισταγμού και τύψη συνειδήσεως και δεν κατελήξατε σαν άδικοι κριτές εις απόφασιν εμπνεωμένη από σκέψεις πονηράς, αντιθέτω προς την δικαιοσύνη και την χριστιανικήν αγάπη, η οποία μας επιβάλλει να θεωρώμεν όλους ίσους και αδελφούς μας. 5. Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξαν ο Θεός τους πτωχούς κατά τα υλικά αγαθά του κόσμου για να γίνουν πλούσιοι στον πνευματικό κόσμο που μας διανύγει η πίστης και κληρονόμοι τη βασιλείας που υποσχέθει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. 6. Ενώ λοιπόν ο Θεός ετοίμησε των πτωχών, εσείς του ναντίον κατεξευτελίσατε αυτόν και ετοιμήσατε των πλούσιων. Αλλά πολλοί από τους πλουσίους δεν σας καταπιέζουν και δεν σας τραβούν αυτοί με την βία δικαστήρια. 7. Δεν βλασφημούν αυτοί το καλό όνομα του Χριστού, το οποίο σα εδόθηκε και με το οποίο ονομάζεστε λαό Χριστού. 8. Θα μου προβάλετε ίσω την ένσταση, δεν είμαι θα λοιπόν υποχρεωμένοι να αγαπάμε και του πλουσίου ω πλησίων μα. Εάν δεν προσωπολιτείτε, αλλά εκτελείτε και εφαρμόζετε τον νόμο που πράγματι αρμόζει βασιλή και ο οποίο, σύμφωνα με τη γραφή, νορίζει: Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπω αγαπά τον εαυτό σου. Καλώς πράτετε αγαπώντες και τιμώντες τους πλουσίου. 9. Εάν όμως κάνετε μεροληπτικά διακρίσεις αναλόγως των προσώπων, τότε διαπράτετε αμαρτία και αποδεικνύσετε από τον νόμο παραβάτε αυτού. 10. Μην νομίζετε δε ότι η μεροληπτική αυτή διάκριση δεν είναι σοβαρά αμαρτία. Είναι παράβασης όλου του νόμου. Διότι εκείνος που θα τηρήσει όλων των νόμων, θα πτέσει δε εις ένα παράγγελμα του νόμου Έγινε ένοχο παραβάσος ολοκλήρου του νόμου. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίων σύνολων, εις το οποίον το εν παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. 11. Διότι ένας και ο αυτός Θεός ενομοθέτησε το όλων νόμων και εξέφρασε δι' αυτού το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη «Μι μοιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσει. Εάν δε δεν μοιχεύσεις, φωνεύσει όμως, έγινες παραβάτης του νόμου. 12. Να ομιλείτε έτσι και να πράτε έτσι όπως αρμόζεις ανθρώπου που μέλουν να κριθούν επί τη βάση νόμου που κάνει τον άνθρωπον ελεύθερον και όχι δούλων των ανθρώπων όπως τον κάνει η προσωποληψία. 13. Πρέπει δε να προσέχετε ώστε να μην γίνεστε σκληροί και ασυμπαθείς για τον προσωποληψιών σας, διότι η κρίση στότη του Θεού θα είναι χωρίς έλεος και ποιήκια δι' εκείνων που υπήρξεν άσπλαχνο στους αδελφούς του». Η ευσπλαχνία δε και το έλεος δεν φοβείται την κρίσιν, αλλά καυχάται κατά αυτής, διότι την κατανικά και αποδεικνύεται το έλεος ισχυρότερον από την κρίσιν.